187 και 187α την κατάσταση του κουκουλονόμου την κατάσταση της βίας λίψης DNA και της εξέδευσης του DNA από βιολόγο πραγματογνώμονα καθώς και της απελευθέρωσης του Σαβαξηρού Λοιπόν, είναι αυτή να συνεχθούμε με τον σύντροφο ε, Ανέβας <συντροφο> το να το ακούς πολύ καλησπέρα Καλησπέρα και από ομάς από εδώ, Φυσανολή και από το Ρέντερ ε, τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς και βήμα μισών στους Πίνα. πείνας Επίσης, Ωραία, ε, να ξεκινήσουμε κάπως ε, με την απεργία πείνας όπως είχαμε ετοιμαστεί να πούμε επίσης ε, τους συντρόφους που μας ακούνε και τους ακροατές όλους αν θέλω να στείλει κάποια μήνυμα ερώτηση ε, στον σύντροφα μπορείτε να το κάνετε στο www.radio.org.net <τυρίζευε> <στο> <τυρίζευε> ή μπάντας μέσα από το σάιτ μας και συμπληρώντας τη φόρμα επικοινωνία. <τυρίζε> <σοβήθημα> Ωραία, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τα αιτήματα και να πούμε δύο 187 και 97 α, τα άρθρα του ποινικού κώδικα. Και ποια είναι η λογική γύρω από, την, από το έτοιμά για κατάργηση τέλο πάντων αυτών των άρθρων. <σομίλυκες> <σομίλυκες> <σομίλυκες> <σομίλυκες> <σομίλυκες> <σομίλυκες> <σομίλυκες> <σομίλυκες> Ευχαριστούμε επίσης, επίσης ότι υπάρχει και μια, μια τροπολογία, δεν ξέρω με, στον ίδιο νόμο, η οποία και τον εγκομιασμό, τρομοκρατικών ενεργειών, Αν θυμόμαστε πόσο παλιότερα που έχουν γίνει για μια, μια, κα, μια κατάληψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού, όπου είχαν εγκομιαστεί πράξεις που τίθεται τρομοκρατία σε λεγγύη με τον ε, επαναστατικό αγώνα και κείμενα για ε, ε, λεγγύη της οπουφού, πάλι και αυτά είχαν διωχθεί σαν ε, πράξεις τρομοκρατικού Λες. Ωραία, ε, ας περάσουμε στο επόμενο έτσι, δεν ξέρω αν φέσεις να συμπληρώσεις ε, κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, όχι, εντάξει, δηλαδή, δεν το καλύψαμε. Εντάξει, είναι φανερό αυτό αυτός ο από τον... Δηλαδή, και με τα λίγα που υπάρχει, είναι φανερό γιατί αυτός ο νόμος από τον... Ωραία. Ε, να περάσουμε στην κατάργηση της αγγελικής διάταξης που επιβάλλει τη βία του DNA, την πρόσφυξη. Εγώ του θυμίω... Super. Ξέρει ότι αν αυτό ισχύει όχι απλά για απλά για α πούμε, δηλαδή να μια περούκα, αυτό που ανέφερε πριν για τι και όλα αυτά, αν ξέρεις ότι, άμα ξέρει ότι αν ισχύει αυτό να φοράς μια περούκα ας πούμε, σε μια ενόπλη ενέργεια τέλος πάντων ή οτιδήποτε, ξέρω, άμα χαρακτηριστικά, άμα, βέν, άμα ε, αυτό υπάγεται στον <συσχύ> <συσχύ> Στο κομμάτι που ε, για την κατάργηση των φυλακών γάνα Και μετά <συλίξε> Κάπως ναι. <συλίξε> <Okay>. <συλίξε> Αυτή τη στιγμή ας πούμε, υπάρχουν κάποιες ακτίνες οι οποίες αυγιάσαν από, κάποιο, από κάποιους κρατούμενους που υπήρχαν και πλέον ε, είδαμε στους τελευταίους ε, τρεις μήνες να μεταφέρονται ε, και σύντροφοι και ε, ή κάποιοι άλλοι έτσι, κρατούμενοι, ας πούμε, ποινικοί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή από βέβαια Να ακούσουμε κάπως, μας ήρθε μια ενημέρωση μόλις, ότι αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λαμίας ο Κφοντίνης και ο Σοφιανίδης, που ανέφερε πριν αυτός ο, ο περίγος Πίνας. Ε, και Λε, Αυτό είναι κάτι νεότερο, κάτι νεότερο, ναι, απλά... Ναι, τους είχαμε, το είχαμε και πήγα προς σήμερα και μάλλον... Ωραία. Ε, εγώ θέλω να, λίγο για αυτά που, που έλεγε πριν για την ε, τύπου Γ. Θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό το πώ είναι δομημένο το, το νομικό πλαίσιο ώστε να, όχι μόνο να απομονώνει του ε, επικίνδυνου εισαγωγικά κρατουμένου, απλά αυτό κάπω να ασκεί μια τρομοκρατία στου υπόλοιπου κρατουμένου ώστε να του αποτρέπει από το να διεκδικήσουν πράγματα μέσα στη φυλακή να μην χαρακτηριστούν ε, και αυτοί επικίνδυνοι και να μεταφερθούν σε τύπου Γ. Και άλλο ένα, άλλο ένα όπλο νομίζω εγώ α πως βοηθούν να διαχωρίσουν το κόσμο μέσα στις φυλακές; Ναι, σίγουρα. Σκιά το δουλεύει. στην ουρανιάση ε, συνολικά από το κράτος υπάρχει στην κοινωνία αυτή και το βλέπουμε ανάμεσα μας συνέχεια. Ναι, βλέπεις. Είτε να σκοπατεί όπως είναι και την κοινωνία είτε τις φιλαρκούς τους στους και αν είσαι αυτή την απεργία πένα είναι ξεκάθαρα μόνο έτσι, με αγωνιστέ κρατούμενου. Και νομίζω ότι. Και... Ξεκίνησαν επίση απεργία πίνας Πίναση οι Τούρκοι κρατούμενοι αγωνιστέ. Οι... Yeah, yeah, yeah, yeah. και... Να κάνουμε έτσι ένα μικρό γράμμα για να πάμε και σημειωθεί. Να πούμε ότι είμαστε να αυτή τη στιγμή 98FM, το 105 το ρέδιο αντιρρεζήμ και αύριο θα παιχτεί συγκεκριμένη συζήτηση πάλι 3 ώρα στο 98FM. Για όσου συνδυαστούν να την Και επίση να τα mail του. Αν θέλετε να στείλετε κάποια ένταση στο σύνδροφο, να το κάνετε στο radiateur de parquet de parlant Βοηθάζω πίσω και είναι αφιά, του καφούς πει να είναι τέτοιος. Κάτσες παντού, κοίτας μου, κοίτα μου, κοίτα μου, κοίτα μου. Κοίτα μου, μου, κοίτα μου, κοίτα μου. Κανείς σωστά, κοίτα μου, κοίτα του κοίτα μου. Κοίτα μου, μου, κοίτα μου, κοίτα μου. Κάτσες παντού, κοίτα μου, μου, μου, ça va mon petit ce soir on σε ensemble on στα μάτια maintenant τα vas dis dis dans le kiosque sur la radio dis de ta petite avec dis dis dis ça ça tu ne sois pas donné pas au microphone mais je que j'allais juste dis ça tu es dis ça te dis dis ça ne marche pas dis με ζωντανούς κοκκιπάνε τους μπανακούς, μου διαφεύγεις το Από τα τις κορυφές στο Μην καλά με παντά ανεχτή, που και κανένας τους δεν σε ενώς με τη φίλη <μιλίκω> υπάρχει εκεί Που σαν να είναι η Που τα βρέφη της αλήθειας τραγουδάνε <μιλίκω> Που η κέλικοι σας μάχησαν θα πατσαπονάνε εκεί Που κανένας τι του φθιανέ Που τη μορφή μου μες σας έστα το μέχρι το σήμερα που βένει Μην σας ενοχλεί χους και καλά να με που τα το πιο θα φωνάσω κι έχω φωτσιά στα σύνορα Δίνω στην πολυμπούση για την εικόνα μονάχα φωνεί Δυνατά μήνυμα, δυναμάκια φωτιά σε κάθε φάση στο φωλιά φωτιά Έχω ένα χαμό και για το φινάλε και αυτό και λάβους, <σκλωτιά> σου σήκωσε <και> πάμε της για θέση στο Asotanos, alla tis bana porte mucha fascinacion, apo ta fasti o rikete disco ne faze sto me, alla pata Από βασιλιάδες μοιηθείς ως σαπίλο, μα ή το το Να τα σου εσύ Έμαθα ναι μαθαίνω, παίζονται την αστραλία σπέζω. Μους φεύγετε, ποτέ δεν πρέπει. Κι ασκέψω τα πόματα, τα τους διακατριές. Τροφή και δούνομα. Έφυγα πόματα, σας αρκεί θα και το Αλλούς δεν πρεύομαι και τρελούς Αν ηθικός κίνικος κοινωνικός είμαι Ήσαι στο και το λάθος για πάρ τη σου κουφάλα Κράτα το και κράτα απόσταση Όταν παράμειλω παράπατω παρά τυρός που μπερδεύουν κορδένες με φύγκια Χίλια καθήκια κόλουφουν τα πιτσίρια Καμίσια έτσι μόνο για το lifestyle τα να πιστάει, να μισθάει Αφού το μετράει Από κάπου να πιάσει ένα πρότυπο να κολυφθεί Κάτσε μια αστεία, κοστίσει Να θυσιαστεί Ότι χρειαστεί στο δωμό κάποια ομάδας Κοινοβουλής και μετά στα σκαλία Ιούρα της ακλάδας Κάτσε μια προπαγάνδας Προηγούμενη δεν πάρτε φορτάστε Μου τσαπάθει και καράτε Συνπαθάτε με, αμά σας πως βαλά Με, για κάτι που καλά μορφάσε Μέσα στα λάθη μου πάνε Πού κύκλεισε μην μικροφωνήσει. <Ρι> Βλέπουμε στον αέρα. Μικροφωνήσει το τηλέφωνο, γιατί. Λοιπόν, είμαστε το... ωραία. Δεν ακούω τίποτα εγώ. Άνοιξε ακουστικά. Ωραία. Φίγα, μας ακούς. Δεν είμαι, <Ρι> δεν είμαι. Ακούω πολύ καλά. Ωραία. Ε, να αφημίσουμε λίγο μια εκπομπή Escape του Radio Revolts. Σήμα έχουμε μαζί μας στο φίλο Χαρίση από τις φυλακές Κορυγαλού μέλος του δικτύου του ΒΑΚ. Ε, λοιπόν, να πάμε στο... για το DNA όπως λέγαμε, να περάσουμε λίγο στα ναι. αιτήματα όπως συζητούσαμε. Πάμε στο DNA, ναι. Να πω κάτι λίγο εισαγωγικά πριν αναλύσουμε τα τρία αιτήματα στις κάποιες με το DNA. Ε, να πούμε, να πω ότι για εμάς στο δίκτυο το DNA συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με το καθεστώς εκτέλεσης που περιγράφουν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, δηλαδή για τα πρώτα τρία αιτήματα, τέσσερα συχνά τους δύο τρομονόμους, τον Ογκουμουνόμο και της φυλακής του Γάμα, γιατί ουσιαστικά μαζί με αυτό το νομικό πλαίσιο ε, λειτουργεί πια από την αντιπολίτευση, με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλαμβάνονται και να καταδικάζονται πολύ πιο εντυπωσιακές για το παρελθόν η ε, υπαναφάντηση του. Δηλαδή όσοι λαμβάνονται για άνοπλες δράσεις τα λοιπά και το DNA έχει καταστήρα και σοβαρό στοιχείο στις δικαστικές έντες α πούμε ε, πάνω ότι κανονικά αν, σήμερα τη δικά τους νομοθεσία δηλαδή την υπάρχουσα αν είναι το μόνο στοιχείο, το, αν δεν θα πει να με το DNA. Ε, με όλα αυτά, με τα πρόσωπα παραδείγματα του Σχαραδίτης και, και του μου και του σύντροφου του Αγίρη Μπάμπης από τον Λοντό ε, και του Σαραβούδη και του Λαξάρκη και του Τάσου Θεοφυλίου έχει γίνει και τον Μπάμπη στο Ιαμίδη, στο κορδόφιτο δρακτήριο που ουσιαστικά πια λιπηγή από μόνο του στο στοιχείο, έχει φτάσει στάθει το από μόνο του, ως στοιχείο το DNA ε, έτσι λίγο σημαντικά συναρκή, Όταν το θεωρώ ας πούμε ότι ουσιαστικά ε, είναι μία αναβάθμιση της καταστολής. Ε, χρησιμοποιείται η επιστήμη, γιατί διότι μου, ξεκάθαρα για να καταστέλει τον, τον εσωτερικό εχθρό, είναι στα χέρα του πράγματος για να μας καταστήλει. Ε, θα εξηγήσω αργότερα πώς όλος ο τρόπος από ό,τι μας έχουν ε, όλος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, από, τη, από το πώς φέρνει το DNA από τους χώρους ε, μιας, ε, ενός εγκλήματος μέχρι το πώς θα αναλύουν, μέχρι το πώς θα αποδείδουν συγκεκριμένους κατηγορούμενους είναι σαφρός όμως αυτός ο τρόπος. Ε, Συμβούρα και δηλαδή είμαι δικές σου α πούμε νομοθεσίες, είμαι νομοθεσίες σαν ο κρατών, είναι σαφρός. Ε, για μένα α πούμε είναι, είναι ένας ξεκάθαρος τρόπος ώστε σε θέσουμε με τώρα να μπορούμε πιο εύκολα να δώσουν υποθέσεις και να βάλουμε να κόσμο πιο εύκολα στη φυλακή, ας το πούμε, απλά. αλλα. Ε, τώρα να περάσουμε λίγο στα πιο σε συγκεκριμένα για τον DNA. Ναι, ε, ε, αν θες καλύτερα, ναι. Ωραία. λοιπόν, το πρώτο, το πρώτο τρία αιτήματα είναι να, να σταματήσει ουσιαστικά η διαλύψη γενετικού υλικά από τους χρηγορούμενους. Αυτή είναι μία η οποία μετάξυε την από των Άργων από συμπολίτε του Αγίου Πάγου το 2011 που πάτησε πάνω σε έναν φωτεινό του Βεβαιά, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης παλαιότερα, και με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία, η δυνατότητα μάλλον, στους νεαρούς να το πούν, και αυτοί θα ψηφίσουν γιατί έχουν κάνει και άλλες προθέσεις DNA, να μπορούν να το πάρουν βία ο τρόπος να nostrum ehspan spanspan σε spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan σε μια α πούμε ουσιαστικά θα βάζουμε μπορούσα να το αφιερώσω γιατί μέχρι τότε, παρά τη συνύπαρξη ενός εγγονικούς α πούμε, δεν μπορούσαν να πάρουν τον DNA, γιατί προφανώς αν έλαφαν να δώσουν τον DNA, δεν μπορούσαν να τον πάρουν βία. Και επομένως δεν είχαν επίσημα τον DNA σου, άσχετα αν δεν τα πήγανε κάλπες και από τσιγάρα οτιδήποτε. Οπότε ο Διονιός να το συνδέσει με το δικό σου DNA, το παίρνανε και λέγανε έκανε τη ότι το DNA που βρέθηκε στην κάτω του τα βρήκε και εκεί Επομένως και εγώ δεν το είχα δει, δεν Απλώς τώρα, με τη διαλύψη, είμαι σίγουροι ότι... Ας, ο, είναι, είναι σίγουρη. Λένε ναι, πια ότι αυτό το DNA που βρήκαμε από το άλλο του, το βρήκαμε εκεί πέρα σε ανοίγμα ή οτιδήποτε, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα ε, έχει γίνεται από το 2011 και μετά. Ε, εντάξει είναι μια μέθο που συνιστά και το βασανιστή προσωπικά α πούμε και αν κοιμάτε με την εμφίμηση της συμπτώσατη από το μοίρου στην Γεντσάνα, που δεν μιλώσω το DNA που γλίτσα και όλα αυτά, α πούμε, αλλά έτσι όλες οι συνύσει γίνεται αυτό το πράγμα, Εντάξει, να ξεκινούν θέλουμε να κάνουμε ένα χρόνο σε αυτό, ε, αυτό είναι το, είναι το πρώτο έτοιμο φαντάζομαι. Και έχει επικταθεί και σάγος, έτσι, οι κοινωνικούς αγώνες. Να φημίσουμε λίγο στις σκουριές τι έγινε. Ναι, στις σκουριές, και στις σκουριές έχω πάρει. Ε, και εγώ ε, από ακόμα συντρόφους, ότι γίνονται πια, ας πούμε, συγκεκριμένοι ψωπορίες, ή μπορεί να φτιάξει και συλλαγάνει κόσμο, ή γενικώς πως αγωγές γίνονται, τρόμα άλλο. Και παίρνουν DNA, διότι από συντρόφους. Ναι, ισχύει. Εγώ Να περάσουμε τις αποφάσεις αυτό για τον αναλυτή βιολόγο. Ναι, τι είπα, αυτό είναι απέτημα και συστηριασμό, να πούμε και λες με, με δικούς μας με βιολόγους, οποίοι έχουν έρθει και έχουν καταθέσει σε βιβλικές και έχει δικιά από τον Δεντό και Λοιπόν, στις Ιωάς και στο Μπάντι και στο Συνσίδη δηλαδή και σε στο οφείλου έχουμε έρθει βιολόγητο, έχουμε αναπτήσει για το BMA για το λόγο δεν θεωρείται και δει πάρα πολλά πράγματα πούμε ε, και ήταν ένα, ένα βασικό που, ασύγουμε, και αυτή είναι ότι δεν δίνει τη δυνατότητα το δείγμα που πάρει να το μόνο τα δικαστήρια αλλά και, και να εσύ, πέρα από, τον, ε, πέρα, από τις, πέρα από τις εκθέσεις που στέλνει, που στέλνει η αστυνομία ε, και τις αναλύει η δική σου καταγνώμη, να, ε, να μπορείς να αναλύσει και το αρχικό σου βήμα, ώστε να μπορείς και εσύ να εγκαταλείψει στο δικαστήριο. Ε, μια τέτοια στιγμή, λοιπόν, θα καταλογίσεις αύριο σε ένα τέτοιο ζήτημα, έτσι. Ε, λοιπόν δεν δηλαδή δίνεται αυτή τη δυνατότητα οπότε η ανάλυση που υπάρχει δηλαδή από το, το κρατικό δικαστήριο της αυτονομίας και πάνω δηλαδή σε αυτή την ανάλυση μπορούν να δική μας δική μας και το έχουμε και, Επομένως, και το να, να, να, να και με δικό να, να, να Με το οποίο ζητάμε να μην αναλύονται μείγματα DNA από άτομα άνω των δύο ατόμων. Θα σα το πω λίγο απλά για να το καταλάβετε καλύτερα. Απ' την αρχή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί το DNA. Έχει πει, ιδιολόγως, ένα παράδειγμα ότι είχε γίνει ένα πείραμα στην Αμερική σε κάποια άτομα που είχαν πάρει DNA και είχε πανεί ότι θα μπορούσαν θα να έχουν DNA σε βρήματα σε σπίτια του παραθυντικού αγώνα, π.χ. Επειδή απλά παιδιά, δε, ο γεννητικός ο στήπος μεγάλη αμίγματα DNA. Ε, επομένως με τον τρόπο δηλαδή που συλλέγεται, που αναλύεται και που αποδίονται κατηγορίες κυρίως με τα αμίγματα DNA, είναι ένας εύκολος τρόπος για την αστυνομία να είσαι πάντα ένοχος, ε, και μέσα σε όλα αυτά οι καταδίκες όλους θα έχουν γίνει από ένα χαρτί που ηγηστή είναι αστυνομία δηλαδή δεν φέρνουν ούτου τους βιολόγους της, να, να τους ανακαρίνουν, τουλάχιστον στο δικαστήριο να δουνε όπως γίνανε το όνομα, να τους εξετάσουνε κατά την παράτραση με ειδικούς μας βιολόγους και πια ας πούμε ένα κολό που στέλνουν στο δικαστήριο θεωρείται καταδικαστικό ε, και θεωρούν ότι με αυτά τα 3 αιτήματα μπορεί να μπει ένα φρένο. Σε όλη αυτή τη φάμπρικα α πούμε διώξεων και καταδικών που έχει ξεκινήσει με τον δικά Β' Γκάνα τελευταία πέντε χρόνια και ε, αυτό να δω φρένο το οποίο είναι σε αυτό το πράγμα. Mm. Δεν ξέρω αν θέλει να δηλαδή, ρωτήσετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ε, νομίζω έστω να... Ξεκόρισα, πισκόστα... κόλλησα, συγγνώμη. Ε, δεν ξέρω αν θα είσαι, εμείς δεν θα παράσουμε κάτι στο συγκεκριμένο θέμα εν, θες να συμπληρώσεις κάτι εσύ αλλιώς να περάσουμε στο επόμενο Όχι, όχι, νομίζω εντάξει, το αναλύσαμε για αυτό το ζήτημα Ωραία, να, ε, να παράσουμε... Θα κάνουμε και μία φορά το Σαββατοτζηρό Ναι, ναι, σε να αλληλώσουμε και με τα αιτήματα Λοιπόν, ο Αντάρτης πραγματικά αθλησυνθήκες. Ε, έχει φτάσει νομίζω να πω πάνω από πειράσει 98% πια και να μην τον βγάζουν ακόμα έξω. Ε, βέβαια και σε αυτό, ας πούμε, έχουν υπάρξει προφανώς και άνα θεμπλέσεις και κύριος Αγκοδομοκρατικής. Να θυμίσω δύο περιπτώσεις. Η μία ήταν τον Ιούλο, που είναι 2012. Εδώ στη Σάββα. Να πούμε ότι ο Σάββας είναι σχεδόν μυφλός, έτσι, σχεδόν κουφός ακροτηριασμό ακροπηλασμένα δάκτυμα στο δεξί του χέρι, δεν μπορεί κανένα κανένα να περπατήσει, έχει λίγους, έχει σχέδεις καταγνάκας, αστάθεια. Γεμικώς είναι ο άνθρωπος ας πούμε είναι πολυγραμματία, ας πούμε και το μόνο που ζητάει είναι να μπορεί να έχει την κατήκο νοσηλεία που... που αρμόζει και να βγει επιτέλους από τη φυλακή, μετά από 13 χρόνια έχεις ε, λοιπόν, δύο φορές στο παρελθόν, η μία του 2012 και η άλλη το δεκεβριο του το 2014 ε, έχουν γίνει ομές παρεμβάσεις από την αγκληρομοκρατική με σκοπός άμας, να μην μπορεί να πάει σε νοσοκομείο φορούμενος. Λοιπόν, η μία ήταν στο ΑΧΕΠΑ του 2012 που, είχε, που του είχαν δώσει τον Τάβλιν διακοπή ποινής για να μπορεί να έχει δημοσιεύσει το όπου του πρέπει και μετά λοιπόν να ξαναεξεταστεί η αίτησή του για διακοπή ποινής. Λοιπόν, η εμπορική μου συναρχή έβαζε δέτος να μην πάει στο Ακέμπα γιατί δεν μπορούσε να είναι και δεν μπορούμε να είναι ελεύθερης στην περιοχή κτλ. Τέλος πάντων, πήγε στο Ακέμπα ο Σάββατ. Το στραμίδι για πέντε λεπτά ήταν η απόφαση. Εννιά μέρες το είχανε κάνει υφούριο, φούτιλο, μπάτσε παντού, εγκαμίτες, ανθρωποκρατικά ή τα πάντα. Και προφανώς, το πανικό στα μισογνώμονα δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Έτσι και το πανικό έφυγε με 9 μέρες, δεν γύρισαμε πίσω. Με ταγωγίδια με κρύουβα, και μόλις φέτος τον κοροϊαλό, το στρέφω και συμβαίνει στο νοσοκομείο, και έπρεπε να κάνει εινές κορμιζόμ, γιατί ήταν χάδια και μεταγωγή. Δεύτερο, τον Ιανουάριο του 2014, από... μέσα σε ένα έντονα τρομοϊστερικό κλίμα μετά τη φυγή του αδερφού του Χρυσόντου Ξύρου, πάλι και πάλι ένα μήνα διακοπή ποινής στο, στο... στο Πανεπιστημιακό Νοσοπολείο Τζιλάρης, αυτή τη φορά. Ε, στις τέτοιες μέρες πάλι είχαν κάνει το κτίριο το φρούριο κτλ. Ε, και προσθήλανε πίσω στο κορυβαλό. Απλώς να δω κάτι που μους είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι η Αγία Πανταγνάνα που το δουλεύει στο σχολείο εκείνη τη στιγμή, κοίτανο, μάτσο καμήθος, ε, τα όπινα, και ήταν ένα άξονα νύπος, με το πρωτοφανές να τα έρθει το κάνει, και το κάνει κτλ., ο Σάββατος και ο Σάβτος πήγαινε απομακρυσμένες και δεν μπορούσε να το ε, Δηλαδή μπορούσε να είναι ένα κλίμα τώρα, ας πούμε, ότι είχε το νήμα του τρομοκράτης που θα αποδράσει κτλ., και, και άτομα που καλά δεν μπορούσε να προβατήσει. Επομένως, ε, Πιστεύω ότι βγει ένα τέλος αυτή τη, τη δίωξη του, του επαναστάδη Αγκάκη Πόλης σαν αξιδιού ε, και εντάξει, πρέπει πρέπει να, να πεθεί ελεύθερος, να βγει τη φυλακή και να έχει την οσιαία που, που, που του πρέπει σε αυτή την κατάσταση. Mm. Και το ζήτημα δεν είναι αυλοπιστικό έτσι, είναι, είναι καθαρά για, για μας πολιτικό. Είναι ότι εξ ένα, έναν εχθρό τους ας πούμε, έναν διωμένο εχθρό τους και για αυτό και δεν απαιτούν μέσα από μέσα από μονοριστική κίνηση να αφαιθεί ελεύθερο ο Σάβα. Είναι ξεκάθαρα η δικαιωτικότητα του κράτου σε αυτό το κομμάτι και ειδικά στο συγκεκριμένο και μιλάμε για τον ξεκινήτο. Ναι, είναι, είναι τόσο φανερό και είναι τόσο υποκριτικό που αυτήσα που μιλάνε για τον πιστότητα. Ε, και φαίνεται πόσο, πόσο μία ανθρωπιστές είναι το πρόσωπο ενός επαναστάτου ας πούμε ο οποίος είδα εντάξει μένους 18 Νοέμβρη επομένως πρέπει να τιμωρηθεί παραδυματικό τώρα Ναι, δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο για το νοσοκομείο του Κορδάτου το... Ναι, ναι, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα που... Αν ε, το, το λέω ότι έτσι άρχισε δύο γιατί τώρα που μας πήγαν οι στάσεις ενός νοσοκομείο νοσοκομείου είδα που, που τον, τον έχουν και εντάξει, είναι, είναι πραγματικά εξοργιστικό τουλάχιστον. Και γιατί πρέπει να και σε παλιότερη φάση που κρατούμενοι που νοσηλεύονταν εκεί πέρα, που είχαν προχωρήσει σε και όλα, που είχαν σταματήσει να παίρνουν το είναι. φαρμακά του ω ένδειξη διαμαρτυρία τέλο πάντων στι άθλιε συνθήκε, που και πάλι αυτό κατά, κατάληξε κάπω στο να μην εισακουστεί πουθενά, πούμε, να μην να θα αφήσει και όλα τα μίντια να μην παιχτεί πουθενά και να αφήσουν τους ανθρώπους τη μοίρα τους τέλος πάντων. Κοίτα, ε, ε, ε, είναι μια ρύθμιση που έχει κάνει με το γονείς του Οργανού, πραγματικά. Δηλαδή είναι, είναι άσχημο, ας πούμε. Δεν είναι νοσοκομείο για μένα, είναι ένα καθηγή ψυχών, ξεκάθαρα. Είναι μέσα ανθρωπική, θυματική, με ποιες δύο ασθένειες, α πούμε, όλοι μαζί. Σε κάποιους θαλάμους, με κουκέντες, οι οποίοι είναι ασφυκτικά εκεί μέσα. Οι ε, τουαλέτες είναι χάλια. Ε, το νοσοκομείο, α πούμε, ε, το νοσοκομείο δεν είναι νοσοκομείο, είναι, είναι, είναι παρα πολλά φυλακή για αυτό δεν είναι και νοσοκομείο γιατί πάνω απ' όλα δίνουν βάρος είναι, στο πρόβλημα που γρατούμε, να μπορούμε να να είναι η ασφάλειά τους δηλαδή και μετά είναι η για το κρατουμένο. Ε, εντάξει, ένα μπορούμε, και μισό, με λίγα λόγια ε, είχαμε και κάποια είχαμε και μια του, και παιδιά όταν κάνε αποχής του, κάτι κάνε και παιδιά που Δεν κερδίσαμε πάλι κάτι. Ε, είχε φτιαχτεί μια πέρηγα στις γυναικές φυλακές του Πορτογαλίου για τους ορθεντικούς κρατούμενους, στην οποία χωράνε νομίζω 1200 άτομα, και έχουν πάλι εκεί πέρα τους 10 αγίτες. Αν ε, έτσι, ξέρω εγώ, και οι 250 κρατούμενοι, που τους οποίους 200 νομίζω είναι ορθεντικοί, δεν θα το και τέτοια, αυτό θα μπορούσε κάπως πιστεύω να το κάπως λίγο να τη διαμορφώσεις κάπως καλύτερα την κατάσταση. Άν δηλαδή, την κυρία Ακούμενη, η οποία πάρα πολύ, και πάνε σε ένα χώρο... ...α το πούμε συστηματικά, και μίλησε πραγματικά στο νοσοκομείο, ίσως φτιάξει κάπως η κατάσταση. Αλλά και πάλι, για μένα, όσο το νοσοκομείο... ...ιναι, πρώτα απ' όλα φυλακή, και μετά νοσοκομείο, δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, κανένας και μερικές κινητοποιήσεις τα βουντά, είναι... Είναι κάπως α πούμε μένα νομοτολιακό και είναι πάρα πάρα πάρα φυλακοί δεν πάρει και νοσοκολλείο Αυτό το πράγμα Ναι και έχοντας έτσι αυτούς τους ανθρώπους όμως μαζί πάλι βλέπουμε ασθένειες οι οποίες είχαν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια να επανέρχονται εκεί μέσα ειδικά Ναι, ναι, ναι, ναι για τον ελληνικό Ναι, και Είναι λόγω των πολύ αυτοσυντικών κράτησης αυτό το πράγμα ε, ωραία, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, να, να πούμε λίγα λόγια για το δίκτυο. Ε, ναι, να πούμε λίγα λόγια για το δίκτυο. Ε, α, το δίκτυο, εντάξει, υπήρχε και λίγους μήνες τρυμπούς στη φυλακή η άφημα μου καλά. Ήταν μια ανάγκη και είναι μια ανάγκη όλο κάποιο συγκρόφανο, ας πούμε, επειδή εντάξει, βρεθήκαμε αρκετά και μέσα στη φυλακή. Ε, και με κάποια ανορίζοντας μπροστά μας, δηλαδή με 2-3 δικαστήρα με κάποιους κοινές αστούλο που θα κάτσουμε κάποιο γύρω στη φυλάκη και ήταν μια ανάγκη ας πούμε να συλλογικοποιηθούμε κάπως ε, πάνω σε, κάποια, σε κάποιες βάσεις οι οποίες, σε οποίες συμφωνούμε. Ε, να πούμε την τάξη, δεν είμαστε όλοι που συμμετέχουμε σε δίκαιο, δεν συμφωνούμε μεταξύ μας σε όλα, έχουν διαφορετικές αφετηρίες, όλοι κάνει όπου νιώθως αγόρα, ξέρω εγώ, εντάξει να σε μόνο στη φυλακή, αλλά οι αποπηρίες να μπορούν να είναι και διαφορετικές ιδεολογικά, το πούμε έτσι. Ε, όμως, θεωρούμε, και δείξατε και το πρωταθλάνμα μας, και προς τα έξω δηλαδή, η ενότητα πρέπει να πάει και στη δράση, αλλά και σε επιμέρους ε, ενότητες, ας πούμε, όπως είναι ο αγώνας μους στη φυλακή. Και αυτό καλό είναι γενικώς για μένα μια προσωπική άποψη να προσπαθείτε και στο χώρο έξω α πούμε να, να βρίσκουμε τι μας θυμώνει κυρίως, που μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας παρά σημεία, να διασπαζόμαστε σε όλοι και πιο μικρά κομμάτια και να κάνουμε πολεμική ένωσταν άλλο. Ε, αυτό είναι η ουσία που εκτίου το παιδί μου ότι εντάξει είμαστε κάποιοι σύγκροφοι μπορούμε να διαφωνούμε σε δέκα την δύο σε, δέκα, δύο, σε κάποια άλλα δέκα συμφωνούμε. Ποια αυτά που συμφωνούμε είναι ο αγώνας μένας στη φυλακή, ότι μπορεί να βίνεται μαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ε, οπότε με ένα συλλογικό πληθήκαμε πάνω σ' αυτό ε, και έτσι ας πούμε προχωράμε. Δηλαδή μας είναι συλλογικότητα δηλαδή, βάση, μπορώ να πω ότι δεν, είναι, δεν έχουμε τυπική οργάνωση, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι πιο άνοιχτο το πλαίσιο οργάνωσής μας. Ε, αυτό. Βγάζουμε κάποια κείμενα, ε, μιλάμε σε κάποιες δηλώσεις τα λοιπά, προσπαθούμε να... και να διορθώσουμε κάποιους αγώνες, όπως είχαμε συμμετάσχει και στην απεργία που ήταν στον και στους φυλακές, στους δικούς, όλοι μας οι δυνάμεις, ε, και τώρα σε αυτήν την απεργία, που την οργανώσαμε, τη συζητήσαμε, διαλύσαμε τους ανθρώπους και τώρα στην εποχή μας Αυτό είναι πάνω κάτω. Δεν ξέρω να δημιουργηθεί για κάτι πιο συγκεκριμένο ή να πούμε για κάτι παραπάνω. Όχι στο συγκεκριμένο κομμάτι, Ένα, μια ερώτηση που φαίνοντας σου κάνω είναι αυτή με, το, με την αλλήγγυη που βλέπουμε έξω από, στο χώρο γενικότερα, με κείμενα, φύσες, πανώ και διάφορες άλλες έτσι βράσεις. Κατά πόσο σας ε, δίνουν δύναμη όλα αυτά, αυτό θα θέλαμε έτσι λίγο να αναφέρεις. Κοίτα, δέξα, τώρα σου δίνουν δύναμη, αλλά ειδικά σε περίοδες που αγωνίζεις, δηλαδή τώρα με την απεριά του Εντάξει ναι, το πια και πάμε έτσι, όποια τάση γίνεται, είναι πολύ σημαντική για μας, δηλαδή είναι δύναμη νοείται. Ε, από τις πιο μικρές, μέχρι τις πιο δυναμικές, ας πούμε, δεν έχει σημασία. Είναι, είναι σημαντικό και... Να πω και κάτι άλλο, ότι δεν είναι σημαντικό μόνο για μας, αλλά είναι και είναι, είναι σημαντικό και για την υπηρεσία της φυλακής. Και ας πούμε, κάποια πράγματα που μπορείς να μην είναι όλο και τόσο σημαντικά, πως μια συγκέντωση με στις φυλακές, έτσι. Ε, ένα, μια επίσης, μια κριτική ενέργεια σε κάποιο, κάποιο βρανάκι της φυλακής, οτιδήποτε. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν και παίρνουμε τη διαβίωση μας είναι στη φυλακή. Η υπηρεσία σε κάποια να μας φοβάται και για αυτό το λέω, δεν ξέρω ότι έχουν συγκρόφους έξω τα τείχη που μπορεί να τρέξω να κινητοποιήσουν, να κάνουν εγκάθαρα κτλ. Αυτό εγώ προσωπικά το είδα πάρα πολύ έντονα όταν ε, μετά το όλο άξιμο ενός σοφρονιστικού βαλού που είχε μεγάλη σκληρά πατέρηγα, και να χάνετε πάει στην απομόνωση, και κάναμε παιδιά πριν τη σκεδόνια, τότε που είχε κινητοποιηθεί σε δύο μέρες πάρα πολύ ο κόσμος, και γίνει δίωξη των πτωχευτών στον Ποριανό και τα λοιπά, πώς είχε αλλάξει η στάση της υπηρεσίας φυλακής μετά από τη συντύπωση των τον εδώ να απ' έξω. Ήταν πολύ μαγικό το είδε... τώρα ξεκάθαρα και σε πρακτικό βαθμό αυτό το πράγμα, που δημιουργήκε το, συγκραμό, το μέσα. Οπότε να ξέρω ότι αυτά είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά και, και επίσης ότι ο, η Ερακτική είναι γνωστή και στους καθόμενους για αυτόν τον λόγο γιατί ξέρουμε ότι πάντα στηρίζαμε στους αγώνες του φυλακή, ήταν με Google, στους λίγους ανθρώπους που έτσι, τους έχουν στηρίξει ας πούμε εδώ μέσα και είναι και ένας λόγος που απολαβαίνει ε, και το σεβασμό που ήταν λοιπόν κρατουμένων. Ωραία, σύντροφε, δεν ξέρω, μη σε... Δεν θέλω να σε κουράσουμε άλλο. Είμαστε ήδη τάξε. μια ώρα και στον αέρα. Ε, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι τελευταίο πριν να κλείσουμε κάπως. Εντάξει, ε, ωραία που με τα κάναμε. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει η φωνή μας όπως είσαι τα της φυλακής. Ε, αυτό. Ελπίζω να έχουμε... Έχουμε ένα αίσιο τέλος αυτών αγώναρ, παιδί να κερδίσουμε αρκετά πράγματα, να δημιουργηθεί ένα κίνημα απ' έξω αλληλεγγύης, δυναμικό, να πιέσουμε αρκετά. Αυτό δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, πάντα συνεχίσω και την κουβέντα, δεν έχω Θα θέλω να αναφέρω και κάπως την απεργία που έζησε στον Κορυδαλό, πίσω από τα φυλεξημένα μέλη της Συνομοσίας Πυρίνων της Φωτιάς, η οποία μετά... Μετά τι τελευταίε εξελίξει, τέλο πάντων συνανλήθησαν η, η μητέρα τον, τον Χρήστο και γερα, του Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου και η σύζυγο του Γεράσιμου Τσάκαλου και η του Γεράσιμου Άμα θε να κάνει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, ας πούμε, να, και το πώ συνδέονται και αυτά τα δύο μεταξύ του, γιατί ανέφερε και πριν ας πούμε, για τον αντιτρομοκρατικό νόμο, το ότι ακόμα και η υπόθαλψη ας πούμε, τρομοκρατών, ξέρω εγώ, θεωρείται τρομοκρατική πράξη κάπω. Ναι, ε, ε, συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια έχουν υποφυλακισθεί όχι για υπόθαλψη, αλλά για μέλη τη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Συγκεκριμένη, ναι. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, είναι τάξει, μια παιδιά πείνας ε, που κάνει συμπνοσία, της Πάγκων, ε, για να μπορεί να υποφυλακιστούμε, όπως είπε η μητέρα και η συντρόφος. Ε, για μένα αυτό είναι μια κράτη συνέπεια του τρομοκρατικού νόμου. Δηλαδή είναι, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ας τούλε, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία πέντε χρόνια που λαβεία οικειοποιείται, που πια από την αφάνεια έχει απαντηθεί για σπάργα τρομοκρατία, και τις υποθέσεις, ε, είναι α πούμε ότι ποινικοποιείται η αλληλεγγύη σε πολλές περιπτώσεις όπως έγινε με, με, με τους Τούρκους και τώρα αυτό το πράγμα του είναι Δηλαδή είναι, είναι ένα καλάθι παραπάνω, είναι ο αντιλημματικός νόμος, ο οποίος, ας πούμε, δίνει τη δυνατότητα είναι τόσ, τόσο μεγάλη, δηλαδή, να είναι τόσο μεγάλο άρθρα πια στους ανακριτές να μπορούν να, να κάνουν τη γουστάρνα, ας πούμε. Και, εντάξει, είναι και μια εκπαιδευτική κίνηση ενάντια της λονοσίως, ας πούμε, θεωρώ. Ε, εντάξει, ναι, είναι... πιστεύω ό,τι συνδέεται σε αυτό το κομμάτι, ότι, εντάξει, και θα πλέσει, χαρεπέδι μου, μια θα κίνηση κίνησης στο αγρονοκρατικό νόμο, έτσι. Αυτό είναι, είναι η σύνδεση που, που βλέπω Ωραία κάτι να πάμε λίγο αν έχει λίγο χρόνο ακόμα να σχολιάσεις Λέβαια. για τα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν και ειδικά μετά τις εκλογές με την Άνοβος την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΣΑΝΕΛ Θέλει ε, να, να μην δείχνει συγκεκριμένος πάνω σε αυτό ή να πούμε γενικό, γενικό Τώρα ας πούμε όπως βλέπεις εσύ την Ολυφάς μια αριστερή κυβέρνηση η οποία δεξιάζεται η οποία συνεργάζεται με ένα δεξιό ας πουμε οπως βλεπεις εσυ την ολυφας μια αριστερη κυβερνηση η οποια η οποια συνεργαζεται με ενα δεξιο ας πουμε μόρφωμα τελευταία. Ναι. Ναι, λοιπόν... Εμ... Ότι όλα αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπήρχε μια αίσθηση, υπάρχει μια αίσθηση μάλλον, ικανοποίηση του, του κόσμου γενικότερα προς ε, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ότι θα, αλλάξει, θα αλλάξουν τα πράγματα προ ναι. το καλύτερο και όλα αυτά. Και εντάξει, κατά πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στην εκάστοτες συνθήκη, χωρίς να χάσουμε τα χαρακτηριστικά μας όμως. Ε, για μένα είναι μια νέα κατάσταση αυτή με την κυβέρνηση Σίδη, γιατί μερικά, είναι μια διαφορετική κυβέρνηση σε σχέση με την ακροδεξιά, δηλαδή την κυβέρνηση των Δημοκρατών, αλλά και τις κυβερνήσεις, ειδικά με το, της, την εποχή του Μνημονίου. Ε, Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο στο καιρό και να μπορούμε να έχουμε χάρη στην Αυτό είναι το πρώτο. Ας πούμε ακριβώς τι ε, πολιτικότητα θα αρμόσει. Ώστε να δούμε και, και πώς θα λειτουργήσουν και κάποιοι μηχανισμοί όπως η αστυνομία, όπως ο, ο δικαστικός, ας πούμε παράγοντας. Αυτά δεν δει όπως θα μέσα με τον πούμε. Ή και για τον Ας <συνταίω> Ε, έχουμε εδώ το τελευταίο έτσι, τι τελευταίε 10 μέρε, κάποιες γεγονότα, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είχαν διατάξει ηγεσία του, του ΣΥΡΙΖΑ να φοπλιστούν κάπως οι, τα ΜΑΤ. Είδαμε σε κάποιες πολίτε που πέσαν και χημικά, μετά είδαμε ας πούμε, το πώ να το, από του μπάτσου, έστειλε μια κύκληση. Α πούμε, που είναι παρακάλε, α προ ένα θεσμό, ο οποίος υπάρχεται, ας πούμε, κυβερνητικά σε αυτούς. Είπα, το συγκεκριμένο κομμάτι... Εγώ το μόνο... το είναι... προβοκατόρικο μπορεί να το που έγινε με τη, με το, με το, με τη διαταγή ε, το οποίο του ολογαπούλ για τους μετανάστες το οποίο βγήκε μετά και ό Υπουργή Συνουσίδηση και, και το υπήρχε σαν... σαν διαταγή, δηλαδή το οποίο να μην την μετανάστες ώρα και στην κοινωνία, ας πούμε, να πισθέψει πιο συμπληρωτικά, ρε παιδί. Και αμαράσιο, και ο Ζαμαράς, είπε ο Σύριζα είναι τα κτλ. Αυτό ήταν, κατά μία έννοια, ας πούμε, μέτρια κίνηση. Όμως οι άλλες δουλές και με τα χημικά και, το... και μετά το κάτι συμμόλις που στα που μπήκανε μέσα μπάτσια, πούμε, και και στο βούσκο. Εγώ αυτό δεν το θέλω να πάρει τα προβοκάτια. Γιατί Για ποιο λόγο. Μπορεί να ήταν, μπορεί να μην ήταν πολύ, πούμε, της Όμως, αν δεν ήταν πολύ, πρέπει να βγει ο και να με τους φοβλούς του. Γιατί αυτό τη Ο Υπουργός δεν είπε τίποτα. Δεν ότι δεν υπήρχαν πολλές να μην, μην στα εξάρκεια, δεν υπήρχαν πολλές στα μάτμα, Επομένως, ο μαθοί δυσκοπή ε, ε, ε, καλύπτει τις πρακτικές αστυνομίας εκείνης στιγμή. Ε, Αν δείξει, καθόταν στην δε, εμπορία για τα ίμια, ήταν μια άλλη τακτική της αστυνομίας ε, η οποία ήταν, δε δεν ήταν από σχολιά να το δίνουν παντουματάδες ασφιχτικά, κορμπώνει, να μην σαφήνει να κάνεις κάτι κτλ. Ήταν πια φοβιωτική. Έτσι, ε, ε, δεν μπορούσε να δουργήσει όλα αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάμε ότι οι οικονομικά, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ θα πατήσει δύο βάρκες. Δηλαδή από τη μία θέλει να εφαρμόσει ένα καταστροφικό λαϊκό πρόγραμμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και αυτό το πρόγραμμα που θέλει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκλεγικά τουλάχιστον δηλαδή, ήθελε να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους ευρωβουλευτές, θεωρείται ότι είναι ένδεικες, ας πούμε, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν. Και με διάφορα τεχνικά οικονομικά, ας πούμε, έχουν σφίξει τη δουλειά που ένας που λέγεται πολύ τελευταία ε, και αυτό το βιβρά είναι για μένα που αντίξει όλα ο παιδί μου και εγώ που θα βλέπω, δηλαδή βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ δεν μου φιώνει ότι θα... μια εκτίμηση είναι αυτή, εντάξει προφανώς πουνάγω τόσο και έξω αλλά δεν μου φιώνει ότι θα το πάρει για σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώς η καλώς να πω να εφαρμόσεις έστω και ένα μήνυμο πρόγραμμα πιλωναϊκό πασατών που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ψίχουλα, το βασικό μισθό, όλα που βγαίνουν και για να τα παρμώσει. και αυτά, πρέπει να έχει μία ρήξη. Ε, και αυτή δεν είναι από να έρχεται. Και όσο αυτή η ρήξη, ε, τα είναι στο χέρι Γιατί δηλαδή, πήγει, κόβει χρήμα. Και όλοι ε, ε, και με διάφορες άλλες τεχνικές δεν σε αφήνουν να έχεις να πάρεις μια ανάσα με οικονομικούς να εφαρμόσεις κάποια πράγματα, τότε δεν μπορείς να κάνεις πολλά, είναι τα χέρι σου. Επομένως θεωρώ ότι κάτι θα συμβεί και τώρα, ε, το θέμα είναι πώς όμως αυτό το πουλήσεις κοινωνικά, αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι και εμείς, είναι λίγο α πούμε παιδαγωγείς, μην το ήμουν αυτό να βγαίνουμε και να κάνουμε από τώρα εκτιμήσεις, ότι εντάξει με το Σύριβα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και δεν θα, και δεν θα κάνουμε ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε την ισορροπία, την ψυχολογία, να βλέπουμε τη διαφορετικότητα της πολιτικής συνθήκης, που συμφωνώ αυτό και ίσως να κάνουμε και διαφορετικές, διαφορετικές πούμε, δράσεις ώστε να πείσουμε και το ευρύτερο κοινωνικό σώμα και τα μητά, ότι είναι μία από τα ίδια ας πούμε, και τη, το εχθρός να το και το πούμε και η Ευρωπαϊκή Ενώση και άλλο να δίνουμε πούμε, ότι εμείς θα τα παιδιά με αυτό. Ε, αυτοί, κάτω, να, να ότι με τη συνεργασία του έγινε με τον ΣΑΜΕΛ αλλά και με το, το Ποιοποίητος Δημοκρατίας με δεξιώσεις να παίρθουν τη Νέα Δημοκρατία για μένα ισχύει αυτό που λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει, αλλά πάει από αλλά να πάει προς την πρεσθυνακομείωση εντάξει κάναμε που μπορούσαμε πήραμε κάποια πράγματα και συνάχησαμε έναν δημοσυγεβασμό α πούμε ο ως όμως άλλες συνέχεια και των νημανίων και όλες αυτές τις, τις του, εντάξει, η φτροκοπή πούμε. δεν ξέρω αν να, μην, να αυτά, αν να κάτι και εσείς, να κάτι παραπάνω. Ε, στην ουσία, α πούμε, είναι ότι εμείς, α, εμείς, εμείς δεν ψηφίζουμε, αλλά ο κόσμος που είναι και ψήφισε ελπίζοντας κάτι καινούριο, Άλλαξε πρώτα τους διαχειριστέ. Στην ουσία, κανένα δεν ψηφίζει το κράτο, κανένα δεν ψηφίζει ας πούμε, το κεφάλαιο. Π.χ. του μπάτσου, το σώμα των δικαστών, τη δικαιοσύνη κτλ. Όλα αυτά θα παραμείνουν και όλα αυτά, δηλαδή το μέτωπο με εμά παραμένει ανοιχτό. Ας πούμε, γιατί ο εχθρός είναι εκεί πέρα. Τώρα, όλη αυτή η εναλλακτική διαχείριση, α πούμε, εντάξει, είναι... πιστεύω και ελπίζω όλοι αυτοί οι οποίοι πέσανε σε αυτή την παγίδα. Εντάξει, αρχίζουν να το συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι αυτό το πράγμα είναι. Το κράτος έχει ένα και μόνο ρόλο, ας πούμε. Είναι η εξουσία, είναι η καταπίεση όλων των κατώτερων στρωμάτων και όλα αυτά. Τέλος Βαννάνα, δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την κουβέντα, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Επίσης, εγώ θέλω να μιλήσουμε κυρίως, ε, από τον Ιόνιο. Μέχρι τώρα, μέσα σε ένα διάστημα 9-10 μήνων, έχουμε δει πάρα πολλές απεργίες πείνας. Ε, είχαμε 4.500 τέλη του Ιούνιου στις φυλακές. Στη συνέχεια είχαμε απεργία πείνας στην Ομογδαλία, την απεργία πείνας του Ρωμανού και των άλλων συντρόφων. Κάποιες μέρες αγαπάνε σε απεργίες πείνας άλλων συντρόφων. Το Συρίο στο Σύνταγμα. Το Συρίο στο Σύνταγμα, μια παράλληλα. Ε, δηλαδή, είναι, έχουμε διανύσει μια περίοδο λίγων μηνών με πάρα πολλέ απεργίε πείνα. Στο οποίο τάξη, σίγουρα θα βγάλουμε συμπεράσματα μόλι ελπίζουμε να είναι νικηφόρο αυτό ο αγώνα, να, να έχουμε αποτελέσματα τα αποτελέσματα οποία θέλουμε. Αλλά αυτό ίσω έχει αλλάξει πάρα πολύ την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Δεν ξέρω πώ το βλέπεις εσύ από μεριά σου. Γιατί εσύ είσαι ένα μέλο τώρα ας πούμε, του δικτύου και χρησιμοποιείται ένα μέσο αγώνα το οποίο είναι ακραίο αλλά παράλληλα ας πούμε έχει και, ε, πώς να το πω, ε, τη μεγαλύτερη χρησιμοποιημένη... αξία... Έλα. Έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ναι. Ε, κοίτα, για αλήθεια είναι ότι ο Ούντος και ο και για μένα α πούμε από, από το καλοκαίρι 2013 με τα παιδιά που του τους συντρόφους του Κωσοσσακά, ε, από τότε λέει, ναι, και εγώ α πούμε θυμάμαι ότι το πρωί μου διάστημα δεν ήταν τόσο πολύ σε περίπτωση που αλλά τώρα έχει μπαθεί αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα πρέπει να πούμε παιδί, ότι ο Καλός ή η κακος είναι από τα λίγα μέσα, μην πω το ελέγχει πια, για να δημιουργήσεις πράγματα όπως είναι στη φυλακή. Ακόμα είναι σημαντικό ρομπόδι μου. Γιατί όταν είσαι κρατούμενος και ειδικά μετά το 2007 που συνέβη, θα σταματήσεις η εξηγήση μου στις φυλακές. Ε, έχει γίνει το μοναδικό μέσο αγώνα αυτή τη στιγμή. Στην κλιματική που ουσιαστικά μπορεί να πιέσει, α πούμε, γιατί τι αποχή, σύντυ, και η αποχή και η άγρια και η γόναδος και όλα αυτά, οι ε, καλώτες έχουν αφομοιωθεί. Έχουν αφομοιωθεί τελείως. Δεν, δεν πιέζεται ο κρατικός μηχανισμός ε, με αυτούς τους τρόπους πια. Επομένως η παιδιά πήμας έχει καταφύγει και λίγο μολόγρουμος για μας στο να αγωνιστούμε και να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ε, εντάξει σίγουρα είναι ένα δύσκολο μεσαγωνα, δηλαδή ε, δεν είναι και απλό να πεις ότι σταματάω να παίρνω προχή, ας πούμε. Ε, εντάξει, είναι σκληρή διαδικασία, μια δύσκολη, ε, χρειάζεται ας πούμε να έχει τη γλυθενέγνωριμότητα για αυτό το μέσο. Ε, Γι' αυτό ας πούμε και εμείς επιλέξαμε να φτιθάμε να φτιάμε αυτόν τον αγώνα γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και δεν πρέπει να φτιμίζεται έχει ας πούμε ιστορική σημασία να τους και είναι πολύ να αυτό το μέσο ε, Αυτό πάνω κάτω απλώς κυρίως είναι αυτό είναι από που... Ε, τι θες, αυτό ε, ναι, του, είναι από του Ατομαριακό το μέσα αγώνα που έχουμε στα χέρια μας μέχρι στη φυλακή. Ε, και, και βέβαια μετάδειψα. Εεε, βασικά αυτό και άλλος το μέσο τέλος πάντων, όπως είπες και εσύ, ότι δεν είχαμε μετά από την απαραγή του Κώση Σακά, άρχισαν να αυξάντησαν αγώνας τέλος πάντων στη φυλακή, αυτό πράγμα και άρχιμο να πω... Την πάντα των πολιτικών κρατουμένων τέλο πάντων, άξιζαν να πήγαινε κάπω και από ποινικού κρατουμένου σε μια βάση διεκδίκησης και όλα αυτά. Αυτό πιστεύω ότι έχει συντελέσει κάπω και στο πως έχει, πως έχει βοηθήσει το κίνημα το έξω, ρε, παιδί μου, να, να κυριωθεί και από άλλου κρατουμένου αυτό αυτός αγώνας. αγώνα, Δεν άκουσα κανένα κάποιο σημείο, και γιατί δεν έχω καταλάβει τι ερώτηση. Μπορεί να μου πει. Ε, ναι, λέω ότι μετά την απεργία του Κώστα Σακάξησαν να αυξάνονται ας πούμε, οι απεργίες πείνας με στις φυλακές και να διεκδικούνται αιτήματα όχι μόνο από πολιτικούς κρατουμένους αλλά και από, από ποινικού, από διάφορο κόσμο τέλος πάντων. Εσύ πιστέψε ότι αυτός ο τρόπος, το ότι η αναρχική απεργία πείνας τέλος πάντων ήταν ή τόσο, τόσο αποφασισμένη για αυτόν τον αγώνα ότι η συντέλεση τέλος πάντων στο να εκεί και από άλλου κρατουμένους αυτός, αυτό το μέσο. Ε, κοίτα, δίνει... Έχουν ξαναγίνει και παλιότερα αγώνες με ε, αγώνες με απεργίες πείνας. Ένας, ο χαρακτηριστικός είναι το 2008. Ε, <σκυρίζω> και πιστεύω ότι κυρίως αυτός ο αγώνας το το του 2008, του Λοδού του 2008, που είναι 18 μέρα με ζωοπεργία πείνας και είχαν κερδίσει αρκετά πράγματα από τους κρατούμενους, ότι αυτός ήταν η συμβούλιο πάρα πολύ στο θημικό των περισσότερων κρατούμενων. Και γιατί ήταν θα είναι οι περισσότεροι ακόμα από τον αγόνα, ότι ήταν σημαντικός και είχαν uh, καλή οργάνωση κλπ. Αφήνει και μια ας πούμε στου επόμενου, κάπω. Το ότι υπήρχε μια υποχρέωση <Maar> <Marten> να πάντα, πάντα Και αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι αυτό που είπε για την Αφάνεια και όλα αυτά είναι ότι. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το να υπάρχει μια σύνδεση, ας πούμε, να μαθαίνονται και πράγματα μέσα, μέσα από τη φυλακή. Ξέρω εγώ, να υπάρχει και αμφίδρομη επικοινωνία, ας πούμε, που είναι πολύ βασικό στο να... για τη συνέχιση του αγώνα μέσα στι φυλακέ, και, και μέσα και έξω πάντων. Το, το να μπορούμε να μαθαίνουμε άμεσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ και έπαιζε και πολύ μεγάλο ρόλο. Καλώς καλώς. Γιατί άμα δεν... άμα δε βγει προστά έξω, γίνος έξω μέσα. Είναι νομοτελειάκο. Ωραία. Σύντομα να περάσουμε λίγο και σε ένα άλλο κομμάτι. Ε, να συζητήσουμε λίγο για, το, για την άνω του φασισμού γενικότερα το τελευταίο διάστημα και στην Ευρώπη, φυσικά και στην Ελλάδα. Ναι, ε, να μας πεις λίγο την άποψή σου. <χω> Κοίτα απλώς, για μένα ευβεβαιώνεται ότι σε συνδίκες ευτόρσος α πούμε του μετάλλευσης, ε, καταπίεσης κτλ. Δεν απαραίτε δηλαδή ότι μόνο αυτές οι συνδίκες υποκειμενικές μπορούν ε, να φέρουν την άνοδο νοσφαρακτημήματος ή οτιδήποτε, αλλά μπορεί να φέρουν και τον εντελώς αντίθετο πούμε να ανοιχθεί να ε, ο φασισμός όπως γίνεται και, και την Ελλάδα και την Ευρώπη αυτό που είπες Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση διότι των Ελλήντων και με, με τη μαζική ροή μετανατών προς τις χώρες Ευρώπης και κυρίως του, του Ευρωπαϊκού Νότου ε, Έχει δημιουργηθεί όπως ένα ρεύμα α πούμε ανώδου των φασιστικών κομμάτων, των ομπασικών οργανώσεων όπως και την Ελλάδα της Φιριζής Αυγής Ακριβώς γιατί ένα αρκετά μεγάλο μέρος της, της κοινωνίας, όπως και ηλικίας της κοινωνίας, το ε, οποίο δεν είναι άμεσο να είναι συντηρητικό, το δεν είναι άμεσο να είναι ρατσιστικό, το δεν είναι άμεσο να είναι μυσαλόδοξο, ας πούμε. Ε, και πριν κλείσουμε το σημείο αυτό, το 2012, Υπήρχαν πάρα πολλά παραδείγματα με τα οποία ας πούμε φαινόταν ότι υπάρχει, υπάρχει διάρκητος ο ορακισμός σε κοινωνικό σώμα. Ε, εγώ θυμάμαι το 2005 μετά από την Λύκηση της Κοινωνικής Ομάδας Αλβανίας που σε γίνει υπογκριόν σε όλη τη χώρα ένα από τους Αλβανούς, επειδή πανηγυρίζανε τη Λύκη τους Πάρα πολλές ε, κακοποίησεις λοιπόν αυτά σε χωράφια, σε σπίτια η ε, περιεχτάμεση με τον ασθόνου με του ελληνικού αγρόνε του 24, υπήρχε πάντα να τη φέρουν να πιστεύουν στην πιστική κοινωνία, ακόμα όλο το σώμα δεν μπορούσε να έχει μια έκφραση πολιτική και δεν δίδυσα ένα αστυμτικό κόμμα γιατί η χώρα πήγε μια χαρά, α πούμε, υπήρχε υποκλιθέ με οικονομική ευμάρια, όλοι πέρα το παλιά από την Τράπεζα και μπορούσαν να παρακολουθούν εύκολα. Επομένως υπήρχε μια πνευματική ανάπτυξη και, και δεν υπήρχε ανάγκη για αυτό το να με πολιτικά. Μετά όμως στην εποχή του Μνημονίου το 2009 και μετά, με τα πλήρια μέρα ας πούμε φτωχοπλήθηκε ο βιβλισμός, ε, έπαξε να υπάρχει αυτή η πνευματική πολιτική ανάπτυξη του Βνάρια και φάνηκε και σε περισσότερες πίσω το πραγματικό πρόσωπο του καπιταλισμού. Αντί λοιπόν εκεί πέρα να στρατιώνουμε σε ο τον κόσμο σε πραγματικά στην ουσία που γεννάχθηκε από την εκμετάλλευση, την καταποίηση, τη φτώχεια, που είναι ο καπιταμιστικός τρόπος ανάπτυξης, οι ισχέσεις που δημιουργούνται από το κράτος του κεφάλαιου και μέσα στην κοινωνία και Θα δικαστούμε στον εύκολο εστέο, τον μετανάστη, στον διαφορετικό, σε στο αυτό που μαθαίνει τη δουλειά μας στον πολιτικό που τα παίρνει ανωμίσεις στον πληθείο για να το πληθούμε γιατί μάλλα ήταν καλά Μας βόλεγε τα παιδιά μας, μας τα παιδιά μας και όλα όλα αυτά που γινότησαν στην Ελλάδα και όλες αυτές, ας πούμε, όλα αυτή η μάτζα βρήκε μια πολιτική κάλυψη στη Χρυσή Αυγή που τότε έχουμε ψηρυγάνε ακόμα με δημοκρατία, Πασόφ κλπ. Η οποία όμως, ε, αντί, όμως καλά δείχνει ε, ε, να έχει και μια φοβερή, α πούμε, εναπορροφά της καταγωγής της που διέρχεται. Γιατί πια, α πούμε, έχει φανεί ότι είναι καταναγκαστική, ότι έχει μπει σε μακεδονάτα, σε επιθέσεις, σε βυασμούς, σε πάρα πολλά σκηνικά, η μισή της είναι γνωστή, η οποία μετά φυλακή, και συνεχεία έχει αξιολογηθεί, α πούμε, η δύναμη κάτι που δείχνει ότι έχει κερδίσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, α πούμε. Μεγάλο μέρος, ανταξύ, ένα, ένα σημαντικό μέρος του κόσμου, έτσι. Ε, εγώ θεωρώ ότι η απάντηση, α πούμε, δεν πει σε κανένα περίπτωση, η απάντηση στο φασισμό να το υλογίζεται μόνο στον αντιφασισμό. Γιατί οι αιτήσεις που δημιουργούν τον φασισμό δεν είναι ότι ο, δηλαδή, ο κόσμος, πούμε, α πούμε, ξανά και όλοι είναι φασίστε, ας πούμε, και γενικότερα σχατικά με τη θρησία α αλλά συνολικότερα πούμε μέσα από το από τις ιδέες που δημιουργούνε ειδικά με την με την την μια τελευταία πέντε χρόνια, που φάνει πια το πραγματικό του καπιταλισμού ε όμως οι δεις δημιουργούν δημιουργούνε σε πολύ μεγάλο μέρος του ότι επένδυες να πούμε, ότι φάντυλε φταίνει... φταίνει... να τα να τα να τα να και τα τη το και να μην ε, έχουμε παραπείρες α πούμε ότι ο εκδότης είναι μόνο Χρυσή Αυγή ή με το σύστημα που, που γεννά αυτή την εκμετάλλευση και την κυβερνήση για τον φασισμό, αντίστοιχα. Όλα αυτά μαζί, ας πούμε, κάπως πρέπει να είναι τα προτάγματα μας για να καταπολεμήσουμε όπως συμβαίνει. Ναι, πρέπει, θα... δηλαδή, ο αντιφατικός αγώνα ο αντιφατικός αγώνας, είναι έναν ευρύτερο αγώνα. Για μένα. Για να μπορεί να υπάρξει και σοβαρή απάντηση στην Χρυσή Αυγή, έτσι. Δεν δηλαδή, είναι να υπάρχουν... Ε... Δεν λέω να μην υπάρχουν ε, ε, και επιμέρους, ε, επιμέρους ας πούμε αγώνες όπως και με την αυγή και αντιφασιστικός αγώνος και είναι καλό που υπάρχουν αστίκες σε κάθε που ασχολούνται αυτό το ζήτημα όμως πρέπει να γίνει και ένας πιο συνηλικός λόγος θεωρώ για να υπάρξει απάντηση μου, σε Ωραία, ε, δεν ξέρω αν να συμπληρώσει κάτι ο εδώ έχει να ρωτήσει κάτι ωραία. Ε, να κάνουμε ένα μικρό βιάλευμα πάνω από την ανάσα, έτσι κι αν θες να συνεχίσουμε να το βούμε; ε, Ναι, δεν θα να δεν χρειαστεί, δεν θα έλεγα, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς ε, εντάξει, σε λίγο να ψάχνω μια φορά, γιατί εντάξει, έχω κουραστεί το άλλο. Ναι, δεν θέλω να σε κουράσουμε, νομίζω εντάξει. Ε, να συνεχίσουμε για 5-10 λεπτά ακόμα. Αν θέλει κάποιο σύντροφο να στείλει μια ερώτηση στο σύντροφο ρε του Δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Αυτό έτσι μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω οι σύντροφοι αν θέλουν να πούνε κάτι. Πολλά θέλουν να Ωραία. Νομίζω σύντροφε <Σινόμα> ε, να, βά, να κάνεις μια τοποθέτηση δικά σου ακόμα αν θες να συμπληρώσεις κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει πάνω στον αγώνα, δεν ξέρω, ό,τι θες και να κλείσουμε κάπως έτσι. Ε, τάξι μωρέ, δεν έχω να πω κάτι, κάτι παραπάνω, ξέρω τα τα αρκετά πράγματα, αυτό μόνο, δέξι, να προσπαθήσουμε λίγο να, να μην υπάρχει ουσοσό καταγκερματισμός, ρε μου, που έχει υπάρξει ένα τελευταία μέσα στην αναρχεία και λίγο να πούμε τι μα ενώνει με, και να μπορούμε να, να συναντήσουμε σε βουλές ζητήματα. Α πούμε γιατί έχουμε διαφορετικές αφετηρίες μεταξύ μας, μπορεί να διαφοροποιούμε σε κάποια πράγματα, σε άλλα όσο συμφωνούμε. Μα ενώνει ένα ε, κοινός αγώνας που είναι εντός εξουσία και να προσπαθήσουμε να μην αφανιστούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αυτό που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό που λε για τις διαφορές οι οποίες ίσως κάποιες φορές Μπαίνουν παραπάνω από όλα τα, άλλα, τα κοινά που έχουμε ίσως. Κύριε, εντάξει, ας πούμε ότι αυτό ήταν ιστορικά, ρε το άμα το πιάσει, και τη... δηλαδή όλες οι λαβείς όλους, όταν αυτοκτικούς χώρουσετε, παλιά από τα οικονομιστές, σανδημοκράτες, αριστεροί, αλλακτικοί, όλα αυτά τα κοιμήματα, ε, υπήρχε πάντα μία μεγάλη τρονομική μεταξύ, μεταξύ μας, όσο το πούμε έτσι, μεταξύ των διαφορετικών βαντών. Εγώ θεωρώ παιδί μου ότι επειδή είμαστε ξέρω και σκεπτόμενοι άνθρωποι και ξέρουμε ότι, ότι δίνει δυσκάρουμε πάρα πολύ για τον αγώνα ας πούμε και έχουμε πολύ ψηλά στάδες και μεταξύ μας ας πούμε γιατί ε, αυτό που κάνουμε το θεωρούμε πολύ σημαντικό ρε παιδί μου, θεωρώ ότι, ότι δημιουργείται εξαρκή μια τα φέλη μόνο να γίνονται όπως πιστεύουν οι ίδιοι το Δήμο. Και δεν αφήνουμε και λίγο τη διαφορετική άποψη, που εντάξει στο κατω από το μπορεί να έχουν κάποιες διαφορετικές άποψεις, κυρίως όπως βλέπουν κάποιοι την κοινωνία, τους εργάτες, ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να, που να θεωρεί, ρε παιδί περίπου να έχει μια ανάλυση στην οποία να είναι, να μην είναι και για την ενταξιακή εκμετάλλευση, για όλα αυτά και άλλα... Άλλως να κάνει μια ανάλυση, ξέρω εγώ, ότι η ουσία της έχει γίνει λέει, μια διάκρισης σχέση μέσα στην κοινωνία και μέσα τους εργάτες, α πούμε, και να υπάρχουν και λίγα τις αντιθέσεις. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να δούμε και τι είναι αυτό που μας ενώνει για το παγίο, και έχει πάρα τι αυτό που μας χωρίζει με τον άλλον. Και πιστεύω ότι πολλές φορές γίνεται και στα πλαίσια, επειδή μου, ότι έτσι έχουμε συνηθίσει κιόλας. Έχουμε συνηθίσει, επειδή μου έρχεται χώρο, να υπάρχουν με τη μία διαφορετικές ομάδες, να υπάρχουν ρήξεις, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, ταμπέλες, ο είναι ο κινηματικός, άμες είναι ο βουμπαζάκια, άμες είναι οι συγκαταλούψεις, ο άμες κάνει έλαπλο. Κάτως λίγο να ξεπεράσουν τις αυτότητες, λοιπόν, δηλαδή είναι εύκολο γενικώς, πρέπει να αλλάξει όλη η κουλτούρα. Και το έδαφος είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, θα γίνει αυτή η αλλαγή. Αλλά για μένα αρχίζει να προσπαθήσει, ρε ποδή μου. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, πρέπει κάπως να ρημάσουμε. Να ρημάσουμε για να δούμε ότι έχουμε έναν εστρά από έναν δί και δεν είναι ώρα, α πούμε, για να μηνώνουμε μεταξύ μας και να με τα ξύματα, κάνουμε τα παραστατικά. πού είναι και μια πολύ μελογική κουβήκα, να δούμε τώρα, στα καθημερινά προβλήματα, πώς μπορούμε να απαντήσουμε μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να πάμε να προς περισσότερα πράγματα, κάθε φορά. Αυτό είναι ο Κελάς, κοίταξε το σημαντικό. Κελάς, έχει δείξει σε κάποια, που εκεί, α υπάρχει μια ιότητα, ας μια νοψυχία, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις που και να, και να δούμε δυναμικά στο κεντρική, κεντρική πολιτική σκηνή και να προκαλέσουμε και ρήγματα ας πούμε, στο καθεστώς. Δηλαδή, έχει, έχει φανεί αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Κάτι γίνεται και δεν το κάνουμε. Εγώ... Με ένα μεγάλο κόσμο, το ζητούμα είναι η υπαντιμία, να υπάρχει μια πανσυμία ιδεών, απόψεων και όλα αυτά. Η μεγάλη πρόκειται υπάρχουν μπροστά μα, πούμε, και εδώ πέρα φαίνονται ίσω και κάποιε αντίλεισ αλλά η, παρόλα αυτά αποτελεί μια πρόκληση, την οποία πιστεύω ότι θα ορμάσουμε και θα την ξεπεράσουμε σιγά σιγά. Είναι πώ διαχειριζόμαστε όλε αυτέ τι απόψει, πώ διαχειριζόμαστε ένα διάλογο, ας πούμε, έναν τον ευρύτερο διάλογο ω υποκείμενα. Και ώστε να βγαίνουν με συμπεράσματα, να βγαίνει τέλο πάντων με επικοινωνία. Ε, δεν το βλέπει απαραίτητα αρνητικό και ίσα ίσω αυτό ο κατακαιρματισμό τέλο πάντων είναι κάτι που πλέον κανένα δεν αμφισβητή Και υπάρχουν αρκετοί σύντροφοι και εδώ πέρα και σε αυτή την πόλη και γενικά τώρα σε όλη την Ελλάδα Στο το κάνουν ίσω και πάρα πολύ καλή δουλειά. Τέλο πάντων. Ε, και όπως λέει ο σύντροφος Νίκος Μαζιώτης, εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τις τάσεις και τις τραμπώνες που υπάρχουν. Δι' αυτό να μάθω να να το υπάρχον και το κεφάλαιο. Λοιπόν, σύντροφα, ας ε, ε, ε, ε, ε, ε, καλή δύναμη. Μάθος. Καλή δύναμη σε και σε όλους τους απεργούς πείνας, σε όλους τους των φυλακών. Ωραία. Ε, ε, Ευχόμαστε αυτός ο γόνος να βγει νικηφόρος και θα προσπαθήσουμε κι εμείς γι' αυτό. Ωραία, παιδιά και σας καλή δυνάμη. Ε... Και αυτό θα νικήσουμε, πιστεύω. Να, είσαι καλά. Γεια χαρά. για Γεια σου, χαρά. Δε. Θα το 98 FM, τον 105 στην... στη Μιττιλίνη και το ράδιο Addirézim, οι οποίοι είναι να μεταδώσουμε την εκπομπή Escape του Radio Revolt. Είχαμε τη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φίβο Χαρίση, μέλο του δικτύου Αγωνιστών Κρατουμένων. Ε, αύριο στι 6 ώρα στι ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφραση θα ε, υπάρχει μια συνομιλία με τον Καραγιανίδη, την οποία θα μεταδώσουμε και εμεί από εδώ πέρα από το Revolt. Επίση, αύριο το πρωί στα δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη σε 9 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση αλληλεγγύη στου διοκόμενου για την κατάληψη Δέλτα, καθώ εκδικάζεται το εφετείο. Ε, αυτό να πούμε ότι ξανά ξέρω εγώ τη νίκη στον αγώνα των απεργών πείνα που ξεκινήσαμε στι 2 Μάρτι, με τύματα την κατάργηση του αντιδρομοκρατικού νόμου 187, των άρθρων τέλο 187 και 187α του κούλου Την αποφυλάκηση του Σάβα Ξηρού. Την, κατά... την κατάργηση τη λήψης DNA, τέλος βίης λήψης DNA. Καθώς και το... την απεργία πίνας ε... των συντροφών αγωνιστών του Συνομωσίας τη Βατιάς, οι οποίοι απαιτούν την άμεση απελευθέρωση ε... της μητέρας ε... των αδερφών Τσάκαλων, καθώς και την άμεση απελευθέρωση της ε... συζύγου του Γεράσινου τσάκαλων. Λοιπόν, ε, σήμερα έχουμε στις 10 και μισή την επιστροφή μιας ε, παλιάς εκπομπής ε, η οποία λέγεται τα μισό λεπτάκι, όχι τα μπάτια Άνα, γι' ας, ναι τα πατηράκια στη χώρα των καθαρμάτων σήμερα στις 10 ε, δυστυχώς, εκπομπής, και μισή η εκπομπή Σουραλισμός και βαρβαρότητας στις 8 η ώρα θα αναβληθεί αυτή την εβδομάδα Yeah. Είναι βία, βία, πρέπει να στεγείς την αστυνομία Γιατί ένα μόνο πράγμα φοβάστε και αυτό είναι η βία Θέλω βία, βία, περιμένους τα ανθρωπή μας θυρία Θέλω βία, δίκα μας πιθονάδες στην ιστορία Είναι βία, δα μην έχεις δει εξόδο καμία Αυτό είναι, είναι βία, βία, όδη της στον κόσμο